<σοβου> Δεν θα είμαι, ότι κυμμένα θα Ευχαριστώ πολύ.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 Μανίκια και άση, καλαστημένο. Αφού κι ο νικητή θα το χάσει. Άνοιξα ξανά τα μάτια και μου έφυγε ένα βάρο. Από καιρό καλά κρυμμένο μου βγήκε όσο είχα θάρρο. Έχω τα όνειρά μου πάλι, του τρομάζει η αλήθεια. Που θέλουν να μου πάρουν, να αμφιτυχτώ με στη συνήθεια. Μόση ακόμη μου έχει μείνει με τη δύναμη του νου και μόνο. Σκέψει, ασπίδε κι άλλη μια φορά ορθώνω. Χωρί να χάνω χρόνο, χωρί να μετανιώνω. Του βλέπω να φοβούν τα φούπια, δε με βλέπουν μόνο. Ως ένα φως γονατιστός, μάλλον γι' αυτό νιώθω μικρό. Αν το πιστέψω, μπορεί καρπούς να θρέψω στο παρόν Και μες τώρα να τη δράσω, να προφτάσω τον καιρό των να ναυαγών Αν τώρα σηκωθώ, σίγουρα θα έχω τα καλύτερη Επίσης μέλλον τώρα και παρελθόν Αρκεί να καταλάβω ποιες είναι οι αξίες Πίσω να δω στην ιστορία των πιο παλιών Ανθρωπίνη θάλασσα που κινεί τα αργά, κυπνώτικά. Συμπολίτε μα που κατεβαίνουν από κάθε γειτονιά. Μοιάζει με κύμα η ψυχή, του και ορμά. Σότι ό,τι βράχο και να συναντά. Καθώ η σιωπή του λειτουργεί ανησυχητικά, κατευθυνόται βουβά σταθερά. Μα αναμένα μάτια της ψυχής τα λιχνάρια σαν άτια πηδούν και ξεπειδούν από τα βάθη. Από μακρέ αντάκε και πάθη. Κύστερα σιωπή, κι ανάσε καυτέ που μαρτυράνε. Τα όρατα παραπονά που μυστικά ελοχεύουν. Παράλληλα σαλεύουν οι σπίθες σιγουριάς Πως αν δεν νικήσουν δεν επιστρέφουν Απόφασιστικά δεν κινούνται τώρα πια ανούσια, έχουν φρακάρει όλοι οι δρόμοι Μες τις πόλεις και δεν γυρνάνε πίσω Άμα δεν βρούνε δίκιο δεν πειράζουν κανέναν Απλά είναι παντού και είναι όλοι Και Δεν μπορείτε να το παρακάνετε. Φουίζουν τα μέσα Άρθρο ένα θα φέρετε εδώ πακέτο PSI, μνημόνιο και δανειακή σύμβαση ώστε με τις διαδικασίες κατεπήγοντος να τα ψηφίσουμε την Κυριακή. Αυτά ξέρετε τι συνιστούν. Συνιστούν πραξικόπημα, κανονικό πραξικόπημα που δεν αφήνει ούτε ίχνος δημοκρατίας σε αυτόν τον τόπο ούτε ίχνος συνταγματικής τάξης ούτε ίχνος από τον κανονισμό της Βουλής. Είναι έσχος, είναι ντροπή αυτές οι διαδικασίες και δεν είναι δυνατόν να επαναφέρετε τη χώρα στις πιο σκοτεινές αντιδημοκρατικές εκτροπές και περιόδους και να επιχειρήσετε με τέτοιου είδους διαδικασίες να τη δέσετε χειροπόδαρα για δεκαετίες και να υποθηκεύσετε το μέλλον. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να το κάνετε. Δεν είσαστε δημοκρατικά νοημοποιημένοι. Είσαστε μια τρικοματική κυβέρνηση εσχίστης ψηφία στον ελληνικό λαό που σας καταγγέλουν οι πάντες και οι πέτρες σε αυτόν τον τόπο και το μόνο που δεν μπορείτε να κάνετε είναι να πάτε μια Κυριακή άρων-άρων να βάλετε τη θηλιά το λαιμό στους βουλευτές σας για να περάσετε ένα έκτρωμα καταδίκησης της Ελλάδας καταδίκησης του ελληνικού λαού δίκη των εργαζομένων. Θα αντισταθούμε. Θα υπερασπίσουμε τη δημοκρατία. Δεν μπορείτε να το κάνετε και δεν θα το κάνετε. Το πρακτικό σα δεν θα περάσει.